Στοιχη 9 ω 20. Εμφανίσει του Αναστάντος Κυρίου. Εντολέ και εξουσίε στου μαθητά. Ανάληψη του κυρίου. 9. Όταν δε ανέστη ο Ιησού το πρωί τη πρώτη ημέρα τη εβδομάδο, εφάνει πρώτον στη Μαρία τη Μαγδαλινή από την οποία είχε βγάλει επτά δαιμόνια. 10. Εκείνη επήγε και ανήγγειλε τούτο Ισού μαθητά που ήσαν πρωτύτερα μαζί του και οι οποίοι είχαν πένθο και έκλαιαν για το θάνατο του διδασκάλου των. 11. Αλλά εκείνοι, όταν οίκουσαν ότι ζει και ότι αυτή τον είδε, δεν επίστευσαν ει του λόγου τη. 12. Μετά τα ταύτα δεν εμφανίστη με άλλη μορφή, διαφορετική από εκείνη που είχε πρωτού σταυρωθεί, ει δύο από αυτού που ευάδιζαν και πήγαιναν ει κάποιο χωράφι. 13. Και εκείνοι πήγαν και ανήγγυλαν τούτο ει του λοιπού Αποστόλου. Αλούτε ει εκείνου επίστευσαν. Δεκατέσσερα. Ύστερα ενεφανίστη στου ένδεκα, όταν αυτοί είχαν καθίσει να διπνήσουν. και του εμέμφθη για την ολιγοπιστία του και για τη σκληρότητα τη καρδία των, διότι δεν επίστευσαν εις εκείνου που τον είδαν αναστημένον. 15 Και του είπε, Να πάτε ει όλη την Οικουμένη και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο ει όλη τη λογική κτίση και δημιουργίαν. Δεκαέξι. Εκείνος που θα πιστεύσει στο κήρυγμά σα και θα βαπτιστεί θα σωθεί. Εκείνος όμως που θα πιστήσει θα κατακριθεί. 17. Οι εκείνους δε που θα πιστεύσουν θα παρακολουθήσουν αυτά τα υπερφυσικά σημάδια που θα αποδεικνύουν την δι' ενεργούσαν χάριν και την αλήθεια της των. Δια τις επικλήσεις του ονόματός μου θα βγάλουν από τους ανθρώπους δαιμόνια». Θα ομιλήσουν γλώσσας ξένας που δι' θα είναι νέα και άγνωστοι μέχρι τη στιγμή εκείνη. 18 Θα σηκώσουν με τα χέρια τους φίδια φαρμακερά χωρίς να πάθουν τίποτα από τα δαγκώματά των. και αν ακόμη πίνουν δηλητήριον που φέρει θάνατον δεν θα τους βλάψει. Θα βάλουν τα χέρια τους επί και θα γίνουν καλά. 19 Ο μεν κύριος λοιπόν... Αφού τους ομίλησε επανειλημμένος και τους είπε μεταξύ άλλων και αυτά, ανελήφθη στον ουρανόν και κάθισεν στα δεξιά του Θεού. 20. Εκείνοι δε, αφού ευγήκαν εις περιοδίεν, εκήρυξαν εις κάθε μέρος και ο Κύριος ή το συνεργός των και επεβεβαίωνεν των τον λόγον του κυρίγματός των με τα θαύματα που επικολούθουν εις το κηρυγμά Αμήν. Τέλος του δευτέρου βιβλίου του Καταμάρκων Ευαγγελίου της κενής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας Υπό Παναγιώτου Νίτρα Εμπέλα Εκδόσεις Αδελφότης Θεολόγων Ο Σωτήρ Η ηχογράφηση του παρόντος βιβλίου έγινε το Δεκέμβριο του 1994